Πώς καλοσύνη γύρω μου κι εντός από του παντός τη μεγαλωσύνη μπαρκα με προσμένη, μ' ανοιχτό πανή κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένη αυτοί είναι όλοι οι πεντακάθαροι. Πώς η καλοσύνη, γύρω μου κι εντός από του παντός τη μεγαλωσύνη ναι, μα Να ο παπά, πούνο παπά, εδώ να εκεί ο παπά. Να ο παπά, πούνο παπά, Απάτη, κοροϊδία, βρωμιά και δισοδία. Είναι λέξει και έννοιε που θα μπορούσε κάποιο να πει ότι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο τα έχει αποδείξει όλα αυτά, αλλά εμεί εδώ δεν τα δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε, διότι δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι οι επιλογέ του ελληνικού λαού οδηγούν εκεί. Ότι έχουμε σάπιες κυβερνήσει, ότι έχουμε διαπλεκόμενες κυβερνήσει, όχι την τορνή, την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη, την ακόμη πιο πριν. Δεν μα κολλάνε όλα αυτά, γι' αυτό δεν τα δεχόμαστε και θα το αποδείξουμε. Δεν το λέμε μόνο έτσι, δεν είναι θέμα ενστήκτου, δεν είναι διέστηση, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί επειδή είναι πρωταγωνιστή των ημερών ο Νίκο Παπά να. επειδή τον έψαχνε τον Παπά πριν και ο Ιθοποιό, δεν μπορεί ο Νίκο Παπά να έχει ανακατευθεί σε όλα αυτά που λένε τα κανάλια, είναι και πάρα πολλά αυτά, ε, για τον απλό λόγο ότι ο Νίκο Παπά δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει και καταλαβαίνει μάλιστα θα έλεγα ότι το πλεονέκτημα το δικό μας και η δυνατότητά μας ακριβώς να τα βάζουμε με κατεστημένα συμφέροντα προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είμασταν κομμάτι του παλιού πολιτικού συστήματος Ζαπαρα κατρανέ μία κατρανέ το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί απάνταστα. Σύστημα της διαπλοκής επέλεξε να λερώσει το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά, και αυτό ξέρετε κάτι, είναι ύβρι. Προφανώ είναι ύβρι όλο αυτό που συμβαίνει. Εδώ το λέω, Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε τον Νίκο Παπά να λέει ότι δεν, έχουν, δεν είναι το παλιό, άρα επειδή είναι το καινούριο δεν μπορούν να έχουν τα χούγια του παλιού. Πολύ σωστή φράση. Και στα ενδιάμεσα αυτό που λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα είναι ο Παπαγγελόπουλος ο οποίο βγάζει ένα αχ αναστεναγμού και μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά υπάρχει. Είναι ο ίδιο ο Νίκο Παπά. Ο ίδιο έχει πόδια, δηλαδή το ηθικό πλεονέκτημα. Έχει μυαλό, έχει χέρια μαλλιά, στόμα, μιλάει, σάρκα. Είναι ο ίδιο ο Νίκο Παπά το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Οπότε, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, εμεί δεν πιστεύουμε όλα αυτά που λέγονται και δεν θα μπορούσε ο Νίκο Παπά να κάνει τίποτα από αυτά που φέρεται ότι έχει κάνει, έχει πει στι τηλεφωνικέ συνομιλίε. Γιατί είναι ο άνθρωπο που έχει τον Νίκο Μπελογιάννη στο γραφείο του. Κάποιο που έχει τον Νίκο Μπελογιάννη πίσω στο γραφείο του δεν μπορεί να κάνει αλήτ σε καμία περίπτωση. Οπότε δεχόμαστε όλα αυτά που λέει ο Νίκο Παπά, είναι αθώο. Στην άλλη πλευρά τώρα, επειδή παίζει και μία μίζα που πήρε ο Σαμαρά. Ο Αντώνη Σαμαρά, βέβαια έχει πάει υπόθεση στο αρχείο, αλλά όλε αυτέ οι υποθέσει πάνε πάντα στο αρχείο. Γιατί οι μίζε δεν δίδονται με αποδείξει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, παρά μόνο ένα μένιο κουτσόγιο έργασε και μια μιζα που πηρε ο σαμαρα ο Αντώνης σαμαρα βεβαια εχει παει υποθεση στο αρχειο αλλα ολε αυτε οι υποθεσει πανε παντα στο αρχειο γιατι οι μιζε δεν διδονται με αποδειξει δεν υπαρχει περιπτωση ποτε παρα μονο ενα μενιο κουτσογιο εργασε και μια επιταγη σε μια εποχή που δεν ήξεραν πώ να γίνουν αυτέ οι δουλειέ. Οπότε ούτε ο Αντώνη έχει πάρει αυτήν την Μίζα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί ο στενός του συνεργάτης, ο Παπαστάυρου είναι ένας άνθρωπο που του χρωστάει η Ελλάδα ευγνωμοσύνη. Φτάσατε και σε σημείο να φύγετε και ανθρώπου που δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Την τροπή Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη, ναι. Εγώ επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή. Θα σα πω ευθέω. Θα σα πω ευθέω. Σας αρέσει τεθλασμένη, Επειδή λοιπόν ακριβώ ε, αν το θεωρείτε σεξιστικό, σφράτος. το παίρνω πίσω. Αλλά επειδή, αν πα περιπτώσει, μου αρέσει η ευθεία γραμμή, Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα δέκα Παπασταύρου Σαββαράκατρα ναι, Μια ηλαιό, λάμα, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Μια Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Καλή. Είμαστε κατά βάθο και λίγο μαγικέ. Εδώ έχει μια, ένα δίκαιο ο Σαμαρά. Λέει μια αλήθεια δηλαδή. Τι μα απασχολεί σήμερα, επειδή από το Σάββατο βγαίνουν τηλεφωνικέ συνομιλίε, αποκαλύψει ε, για διάφορα συχναμερά πράγματα που συμβαίνουν στου πολιτικού βίου των χωρών, αλλά όχι στο δικό μα. Γιατί εμεί εδώ δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι αθώοι. Όλοι είναι για να υπερασπίσουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει και θέλουν να κυβερνήσουν και κυβερνούν το συμφέρον του ελληνικού λαού οπότε δεν μπορεί ο Νίκος Παπάς να τα κάνει όλα αυτά γιατί είναι ένα αριστερός δεν είναι το παλιό, είναι το καινούργιο και έχει τον Πελογιάννη από πίσω ο Αντώνης Αμαράς δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά γιατί είναι της αντρικής σχόλης όπως ακούσατε όχι τι ωραίε στιγμές τότε στο κοινοβούλιο με τη ζωή από πάνω, την ακούσαμε κι αυτή και έχει εμπλακεί και ο Πάνο Καμένο επίση άδικα και παραδόξω σε όλα αυτά. Ότι είχε ένα παρακράτο, λέει, και αυτό παρακολουθούσε τον Τζίπρα. Και ένα άλλο παρακράτο παρακολουθούσε τον Καμένο από τον Τζίπρα. Και η σύζυγο Καμένου έδινε εντολέ. Ώστε... Όλα αυτά εμεί δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε. Και για τον Πάνο τον Καμένο, όπω και για του άλλου. Ειδικά για τον Πάνο τον Καμένο, γιατί είχε έρθει στην εξουσία για να φέρει την κάθαρση και να χτυπήσει τη διαφθορά. Θεωρούμε ότι οι εξελίξει στην οικονομία. Η έξοδο από τα μνημόνια. Οι υποθέσει τη κάθαρσης, τη διαφθορά και τη διαπλοκή προχωρούν με καλού ρυθμού. Ηλαιό, ηλαιό, ηλαιό. Ηλαιό, ηλαιό, ναι. Και θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ελληνικό λαό θα αντιληφθεί την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με την έννοια της λήξης διαπλοκής μεταπολίτευσης. Έτσι ακριβώς, έλξε η διαπλοκή τη μεταπολίτευσης και δεν ήρθε καμία άλλη διαπλοκή όταν ήταν υπουργό ο Πάνος ο Καμένος. Δεν έχουμε λόγους να μην πιστέψουμε τα λόγια τους, δεν είναι τίποτα πατεόνες να λένε άλλα και να εφαρμόζουν άλλα. Δεν έχουμε στοιχεία. Θα ήμασταν εμεί εμπαθείς αν λέγαμε το ακριβώς Αντίθετο και παρεξηγήθηκε ο Νίκο ο παπά, επειδή μίλησε για μαγαζί. Σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία με αποκαλεί την κυβέρνηση, το μέγαρο Μαξίμου, ω μαγαζί. Ε, όλη μέρα ήταν εκεί. Είναι λογικό να το νιώθει στα σπίτι σου, σαν μαγαζί σου. Δεν είναι κακό. Εμεί δεν το βρίσκουμε κακό όλο αυτό. Σημασία έχει τι μαγαζί. Ατυχίε, αδελφία, ατυχίε. Εβιδέε περιορισμένε. Δηλαδή, άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσει ένα φυλακή. Για χρέη. Όχι. Ήταν ξανύχτα με λωστό Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος Λάμμα, λάμμα, νάμμα, νάμμα Ναι, μία Γιατί και εμείς είμαστε πεντακάθαροι Γιατί και εμείς είμαστε πεντακάθαροι. Όσο ασκήσαμε εξουσία, την κυβερνητική μας παρουσία δεν της καμία υποψία. Μπράβο! Έχει δίκιο ο Αλέξη Τσίπρας, εμείς το δεχόμαστε. Τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να στείλει σε αυτό το φόκο. Κάποιον που να τον διαψεύσει. Δεν έχει γίνει ποτέ στη σύγχρονη ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, όλοι αυτοί, επειδή έφυγαμε από το Σαμαράι και τον Καμένο, μάλλον και ο Καμένο στου αριστερού εντάσσεται, όλοι αυτοί είναι αριστεροί. Δηλαδή, ο Τσίπρα, ο Παπά, ο Κατρούγκαλο που θα ακούσουμε τώρα, ο Καμένο, ο Τραγασάκη, η Φωτίου. Όλοι αυτοί είναι αριστεροί, όχι αριστεροί, λάθο. Όλοι αυτοί είναι κομμουνιστέ.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 Κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία. Και έχουμε αμέσω να σκεφτεί ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι ρεξιστή. Ψήφισα πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται η δεξιά από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά, σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφισες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο γοργοπόταμο Αριστερά και δεξιά και αριστεροδεξιά. Χειρίζομαι το Μαρξισμό Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μαρξ Καλά και επιδέξια Χειρίζομαι το Μαρξισμό Όπως λέει και η Ρόζα Λουξεμβουργκ Χειρίζομαι το Μαρξισμό Τον Έγγελς, τον Μάρξ, το Λένιν Καλά και επιδέξια Υπάρχει περίπτωση δηλαδή όλοι αυτοί και όσοι έχουν κυβερνήσει και αυτοί που κυβερνούν τώρα πίσω από την πλάτη σας να χρησιμοποιούν σας την ψήφο σα, τις ανάγκες σας για να κάνουν business. Αυτό δεν περνάει από το δικό μας το μυαλό, να, για παράδειγμα υπάρχει αυτό το όπως το αποκαλούν δεν είναι το σκάνδαλο ότι δεν, έχουν δοθεί, δεν έχει δοθεί λίστα με sites και τα μέσα ενημέρωση που πήραν τα 20 εκατομμύρια και θα δοθεί λέει, κάποια στιγμή. Μαγειρεύεται μάλλον. Θα δοθεί κάποια στιγμή. Εμεί αυτό δεν το πιστεύουμε και δεχόμαστε. Δεν πιστεύουμε ότι είναι σκάνδαλο, ότι είναι κακό δηλαδή. Υπάρχει σωστή διαχείριση, γίνεται η εκαθάριση και κάποια στιγμή, όταν είναι έτοιμοι άνθρωποι, θα το δώσουν. Πιστεύουμε δηλαδή όχι αυτού που γκρινιάζουν ότι κάτι υπάρχει εκεί ως μη σκανδάλου ή κάτι άλλο. Αλλά πιστεύουμε τον κύριο Πέτσα. Δεν μπορεί στην ανακοίνωση να μιλάει για εκβιασμούς και την ίδια ώρα να μιλάει για πάρτι μετέρων ή το ένα ήδη, ή, ή, ή, ή το άλλο. Πάρτι μετέρων όμως με 1.232 μέσα τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυσης του μηνύματος σε όλη την ελληνική κοινωνία προκειμένου να σωθούν ζωές όπως και σώθηκαν. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Μπορεί να έγινε κάποια βιασύνη, κάτι άλλο για να σωθούν τι ζωέ. Σώθηκαν ζωέ, οπότε δεν πειράζει. Χαλάλη και τα 20 εκατομμύρια. Να το διαιρέσουμε δια 10 εκατομμύρια. Σώθηκαν ζωέ, όλο αυτό στοιχίζει. Δεν σώζεται κάποιο τσάμπα. Έχει δίκιο εδώ ο κύριο Πέτσα. Τον εμπιστευόμαστε. Δεν πιστεύουμε όλε αυτέ τι κριτικέ που γίνονται και τι υποψίε που υπάρχουν σε μερικά αρρωστημένα μυαλά που θεωρούν ότι έγινε εκεί μια. Δουλειά, μια μπίζνα, μοιράστηκαν σε δικού του ή σε site που δεν υπήρχαν. Αδιανόητα πράγματα. Άλλωστε, οι πολιτικοί θα λογοδοτούν από εδώ και πέρα, του λέει και το Σύνταγμα. Ο αγώνα κατά τη διαφθορά προποθέτει ένα πολιτικό περιβάλλον με ελευθερία και δημοκρατικού κανόνε. Αυτό σε ένα βαθμό αποτυπώθηκε και στο νέο Σύνταγμα. Το οποίο ανταποκρίθηκε σε ένα πάγιο αίτημα τη κοινωνία. Την ίση μεταχείριση των πολιτικών με του άλλου πολίτε. Οι πολιτικοί θα λογοδοτούν. Όπως ο καθένας Όπως εσείς Αν κλέψετε 500 ευρώ Αν κλέψετε 50 Σίγουρα έχετε τη στενή αν κλέψετε 500, μπορεί να λογοδοτήσετε. Ε, με τον ίδιο τρόπο, ο άλλο θα κλέψει 500 εκατομμύρια. Θα λογοδοτήσει, το προβλέπει το Σύνταγμα, το έχουν βάλει στι ειδικέ διατάξει. Οπότε να νιώθετε ήρεμοι και από αυτόν τον τομέα. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να διαψεύσουμε όλου αυτού και με έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψη, μια στάση ζωή που λέει ότι όλοι αυτοί κλέβουν, έρχονται πάνω για να μα φάνε τα λεφτά, να κάνουν δουλειέ. Επειδή το τελευταίο τρίμερο με τι αποκαλύψει των παραπολιτικών, με τα 2,6 εκατομμύρια που πήρε Μίζα αλλά δεν έχει σημασία με τις συνομιλίες του παπά με το Μιονή και το τι ακριβώς και πώς ακριβώς και με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο μιλούσε ο παπάς με επιχειρηματίες και, και, και. όλα αυτά λοιπόν θέλουν να διαβάλουν το πολιτικό προσωπικό της χώρας το οποίο είναι άψογο άψογο και γι' αυτό προσπαθούμε εδώ να, ε, όλα αυτά να τα με κάποιο τρόπο να επανορθώσουμε και να σας θυμίσουμε ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί με αυτά που ακούτε να κάνουν αυτά που τους κατηγορούν αλλά έχουμε την παρέμβαση ενός ακροατή που έχει να πει κάτι για την πρόσφατη ιστορία Όποιο από εδώ και μπρο, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. Κανένας πολίτη αυτής τη χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενο ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά δύο είναι και κλέφτε και ψεύτες. Κλέφτε διότι σύμφωνα με την απόφαση γερμανική δικαιοσύνη είναι συναυτούργοι του Χρυστοβοράκου. Ψεύτε διότι αντί να και να πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι άρεγμα κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με το Ξοφοράκο ενώ παραλαμβάνω αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπταποδόχους δεν είναι ο Ξοφοράκοφια αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Αν είναι δυνατόν, Άδωνη λέγεται αυτό ο ακροατή που μόλι ακούσαμε, να λέει ότι τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ότι είναι ψεύτε, κλέφτε και το αποδεικνύει. Και με μια περίπτωση η οποία δεν υπήρξε. Γιατί δεν έχει βρεθεί τίποτα. Είναι όλοι αθώοι. Ο φοράκο στην υπόθεση, θυμόσαστε τι είχε γίνει. Αθώο είναι ο άνθρωπο, είναι στο μόναχο, ζει μια χαρά. Αν ήταν ένοχο, δεν θα ήταν στον κοριδαλό. Δεν θα είχαν πληρώσει και οι πολιτικοί συνεργάτε του. Η οικογένεια που συνεργάστηκαν μαζί του. Οπότε δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά ε, και από παλιά δεν ίσχυαν διάφορα που λεγόντουσαν για τα πολιτικά πρόσωπα αυτού του τόπου αν και έκαναν πολύ σωστές διαπιστώσεις. Η εκάστοτε ελίτ είχε την οικονομική αλλά και πολιτική ισχύ να διαφθείρει θεσμούς και αρχές. Σκεφτείτε την τεράστια ισχύ ενός μονοπωλίου μιας πολυεθνικής εταιρεία που ο τζίρο τους ξεπερνά τον τζίρο πολλών εθνών και κρατών στον πλανήτη μας. Πόσο θα εντέξει ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένα δικαστής, ένας αστυνομικό μπροστά σε αυτή την τεράστια πολιτική και οικονομική δύναμη. Ω πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού, τα λεφτά Γιώργος Παπανδρέου, βεβαίω υπάρχουν πολιτικοί που έχουν αντισταθεί σε αυτή την τεράστια πολιτική και οικονομική δύναμη. Είναι οι Έλληνε πολιτικοί. Έλληνε υπουργοί έχουν διοικήσει από τον τόπο. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα ανθρώπου που να έχει δηλιάσει, οτέψει ή κάπω ερεθιστεί με τα εκατομμύρια που του ανοίγουν μπροστά στο γραφείο όλοι αυτοί οι τεράστιοι όμιλοι που έχουν όντω τεράστια οικονομική και κοινωνική επιροή. Ο ως Υπουργός, ο Άδωνης ως Υπουργό, μιλάει για κάποια σκάνδαλα που δεν είχαν αποδειχθεί. Απλά τότε έριχνε λάσπη και αποκάλυπτε και μια άλλη πτυχή την επόμενη μέρα των σκανδάλων. Αποκαλείται ένα σκάνδαλο. Μάλιστα. Γιατί μην μου ότι δεν είναι σκάνδαλο. The Έτσι, χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. Μα πολύ ωραίο. Το σύμπαν μαλλιέ τη Νέα Δημοκρατία στην έρξη εξουσία ήταν σεπνά και ταπεινά, ενώ τώρα η άλλαξε σενά και μετρητά. <laughs> δηλαδή πήρα και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντε. Φαντάζε 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντε. <laughs> δηλαδή βγήκε, φαντάζεται τώρα αυτά, τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκα με τι τάντε από την τράπεζα τη Ελλάδα, πήγα σε γραφέ και να μοιράσουν τα ευρώ. Τα ευρώ του το, το, το ελληνικού λάου, πάνω ένα πακαιτοσίε, ένα πακέτο, ένα πακέτοσή. Πρόσεκα έγινε. Λελασία. Λέει, λασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς! Και τώρα δείτε, θα δείτε τι θα κάνουμε! Θα αποκαλύψουμε και τις δικές κλέψιες; Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία! Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι! Εδώ είναι ο Άδωνης όταν δεν ήταν τότε στη Νέα Δημοκρατία αποκάλυπτε με πολύ ωραίο τρόπο και δεικτικό και με το πάθος το γνωστό τις μεθοδεύσεις που ακολουθεί ένα κυβερνητικό κόμμα τον έχει πιαστεί στα πράσα. Τι έκανε τότε η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή ότι είναι, από, είχε πιαστεί για ένα από τα τότε σκάνδαλα και ξεκίνησε μια έρευνα και για τα προηγούμενα έτη. Πολύ σωστά το καταγγέλει ο Άδωνης επειδή τι τελευταίες μέρες με αφορμή τη λίστα του κύριου Πέτσα προσπαθούν να δουν τι έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλα αυτά που λέει ο Άδωνης για την κυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας ισχύουν και για τούτους εδώ. Δηλαδή έκλεψαν όλοι το μπαλαμουτεύουμε κάπως να χαθεί η ευθύνη, να δουν τι έκαναν και οι προηγούμενοι να ικανοποιηθούν οι δικοί μας βλέποντας τον προηγουμένο, να ικανοποιηθούν οι άλλοι βλέποντας τα τωρινά και έτσι να μην τελικά γίνει τίποτα απολύτω. σωστά καταγγέλει αυτέ τι μεθοδεύσεις και να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνουν με αυτή την κυβέρνηση την οποία τώρα στηρίζει και είναι υπέρμαχος αυτής της κυβέρνησης αλλά από ό,τι βλέπω ψηλό Γίνεται, κάνουμε μια αναδρομή, όχι μόνο αναδρομή και μια απόδειξη με ηχητικά πάντα, με το ντοκουμέντα ότι δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πάρει μέρο, ή να έχουν διευθύνει, να έχουν αγνοήσει να μην καταλάβαιναν ότι από κάτω από αυτούς γινόντουσαν σκάνδαλα Έχει και γενέθλια σήμερα ο Κώστας Σιμίτης Πολλά είχαν γίνει επί των ημερών που ήταν και η αιτία της Ευμάρειας αλλά εμείς δεν τα πιστεύουμε Συντρόφισε και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά. Οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Ηλαιό, ηλαιό, ηλαιό, ηλαιό. Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε έναν σοσιαλισμό της πράξης Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες, ελπίζω συμφωνείτε. Αλληλουλία. Θέλουμε να στοχεύσουμε, να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι δυνατόν ο Άκη Χατζόπουλος όταν μιλούσε για το λαϊκό κίνημα να κατηγορηθεί μετά, να κατηγορείται για όλα αυτά που αδίκως... Τον κατηγόρησαν, όχι, γιατί ένα άνθρωπο που είναι με το λαϊκό κίνημα είναι σοσιαλιστής όπω και ο Κώστας Σιμίτη. Ήταν αριστερά τη πράξη, του σοσιαλισμού τη πράξη, όχι των λόγων, όπω ήταν πάρα πολύ τότε. Κάναμε μια μήνυα αναδρομή, με ηρωνικό, κάπω δεικτικό τρόπο, γιατί στα λόγια όλοι αυτοί είναι οι καλύτεροι. Και όσο μεγαλύτερο είναι το σκάνδαλο, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη να καλυφθούν από κάτι ηθικό. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Μια κορνίζα από πίσω. Μία λέξη, μία έννοια, οι αγώνες κάποιων άλλων, μια κατάθεση στεφάνου στην Κεσαριανή. Μπορείς να βρεις άνετα τέτοιου τύπου ξεκαρφώματα, άλωθη και να σκυλεύσεις αξίες με πολύ μεγάλη άνεση. Και μάλιστα όταν το κάνεις και με πολύ μεγάλη άνεση δείχνει και πόσο απατέωνας και αδύστακτος είσαι, όπως έχει δείξει η ιστορία. Η κατακλείδα τώρα όλων αυτών είναι μια αλήθεια που έρχεται από το σημερινό Υπουργό ανάπτυξη. Το ερώτημά μα είναι αυτό: Αν λάδωνε πολιτικούς, Πάμε, αυτό λοιπόν. ψάχνουμε να βρούμε. Είπαμε. Δεν να έχω να ιδέα πολιτικούς, αν λάδωνε πολιτικού, αλλά τουλάχιστον σώζω εσύ, κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω. Όπω λέει το κουκουέ, για να γίνουμε λίγο κομμουνιστές το πρωί-πρωί, <σκουσίλει> στον καπιταλισμό η διαφθορά είναι ενδυμικό φαινόμενο. Ζαβαρά κατρανέμια. Ζαβαρά στον καπιταλισμό, η διαφθορά είναι ενδυμικό φαινόμενο. Αλληλούρια Μπρε, αυτοί είναι όλοι οι πεντακάθαροι. Αλληλούρια Σα παρακάτρα ναι, μία ηλαιός, ηλαιός Τι <Κι> λέτε? Λάμμα, ναι Αλλά ακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Ήθελε και θέλει πολύ φω να ξημερώσει, όντω. Προ τον παρόν, βρω μια λαμογιά ξυπασιά, κοροϊδία στην πλάτη του λαού και στο όνομα του λαού. Μπροστά, όλοι αυτοί οι υπερασπιστέ λαϊκών συμφερόντων και μόλι κάσει μια συνομιλία, αποδεικνύεται ο βούρκο. Αδίστακτη τύπη, τροκτικά, απαταιώνε του κοινού ποινικού κώδικα, χιδαίοι τύποι, γλίτσε που τα μετράνε όλα με το κέρδο και τη business για το ίδιον ή το κομματικό του όφελο, γράφοντα τι ανάγκε των πολλών εκεί που όλοι ξέρουμε. Σάπιο σύστημα, σαν ποιοι κυπηρέτε του. Να κάνουμε όμω και την ερώτηση, για να είμαστε έτσι πιο καλοί και πιο πλήρε και πιο επαρκεί, πόσου από αυτού έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία ακούσαμε εδώ αρκετού. Σε πόσου έχετε εμπιστευτεί το μέλλον σα και τη ζωή, τη δική σα και κυρίω των παιδιών σα, αν έρχονταν ένα εξωγήινο και ήθελε να κάτσει λίγο στην Ελλάδα. Και τα έβλεπε όλα αυτά και τα μάθαινε, θα έλεγε ότι εσεί με την ψήφο σα επιλέγετε κλέφτη για να σα κλέψει, ψεύτη για να σα κοροϊδέψει και απαταιώνα για να σα κανακέψει. Νομίζω αυτό θα έλεγε ο εξωγήινο. Σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 2005, έφυγε από τη ζωή ο ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Το πολύ φω που χρειάζεται ακόμη για να ξημερώσει και η ήττα που δεν θα την παραδεχτούμε ποτέ είναι δική του. Και ήθελα ακόμη πολύ φω να Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσε φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγε. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει η πόλης. Κι ακόμη, ακόμη πολύ. πολύ να ξημερώσει όμω. εδώ. Όμως εγώ δεν μπαραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ, Όμως εγώ δεν μπαραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα, Έβλεπα τώρα πως ακριμένα τι μαλοφή. Έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα, Έβλεπα τώρα πως ακριμένα τι μαλοφή. Έπρεπε να σώσω. Όσες φολές νερού να συντηρήσω με εσά τις φλόγες. Όσες φωλιές νερού να συντηρήσω με εσά τις Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρα και δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρα και στους δρόμους. Το παϊκό του σκλανταρίζει την καρδιά σα. Κόρφο, αυτέ εξώστε με σπουδή, φοροδόσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωση σα ασφαλή. Θα πέσει. Πόλει κόρφο, <Καρθώσατε> που το εμπόρευμα η πρόγνωσή θα πέσει Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την Ήντα Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει όμως εγώ, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ίντα. 2.11 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε. Ρέδιο Παπακυπαραπολιτικά.gr Το mail του σταθμού και τη εκπομπή αυτή την ώρα. Παναγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο και πατάει το κουμπί να ξεκινήσει ο λαό. Υπόστολη, γεια σου. Κυρία, να σου πω ότι το βρίσκω χαριτωμένο. Το, το θήμιο. Χαριτωμένο είναι ο θήμιο. Ποιο? Το η είναι το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Για ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κακό. Και Άρχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ τη σάτυρα. Αφού είπε, κάνει σατυρικό σποτάκι, θα έχει βάλει στι τάξει του σατυρικού να του κάνουν σποτάκια, φαίνεται. Χιλάκια πολλά. Γεια. Yeah. Τι είπες τελικά. Ήθελα να πω ότι το βρίσκω χαριτωμένο και τότε να το παραδεχτείτε κι εσείς ότι ήταν έξυπνο. Μπράβο. Το παραδεχόμαστε. Μπράβο, όπως πολλά Εγώ θα yeah. παραδεχθώ ότι είναι ο έξυπνος ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Όχι. Γιατί όχι. Είχανε μια στιγμή φίλη. Αναλαμπει. Κατάλαβα. Έλα Αναλαμπή. Άκουγα πριν ε, την προηγούμενη εκπομπή από εσά. Πάπα, πάπα, πάπα. Δεν συγχαθήκατε, δεν καείκαν τα αυτιά Ε, Ναι, αλλά είπε και κάτι το οποίο με ανησύχησε. Όταν την έβαλα εντωμεταξύ έπαιζε σοβιετικά και λέω τι έγινε, ξέρω εγώ. Λάθο εκπομπή έβαλα. Λάθο ήταν. Όχι, έπαιζε σοβιετικά σε ολόκληρη την εκπομπή. Λάθο ήταν, επιμένω. Λάθο ήταν όλη η εκπομπή. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή ανέφερε ότι πλέον λέτε καλημέρα. Ισχύει. Με μένα? Με εσά και του δύο. Και του δύο όχι, Οκ, ανησύχησα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Όχι, μην εντάξει, δεν είναι. το ράδιο, μην και Και τι ακούω. Τι ακούς. Το ρουφιάνο της Χούντα. Με τον άλλο ρουφιάνο, το δικό σα. Ποιον από όλου ρουφιάνο τη Χούντα εννοεί. Το μαστοράκι. Α. Τι, το πήρατε κι είναι εκεί. Α, δεν ξέρω, καλεσμένο δεν ξέρω τι είναι. τη θέση μου. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν είναι άλλο ρε έτσι από τα ήξερα. Παρά. Καταλό, γι' αυτό ενημερώνε, να είστε καλά. Σιχαρητήρια στο φίλο, το θείμω σήμερα για το. Για ποιο, για αυτό που έλεγε του δημοσιογράφου και για τα κανάλια. Τι είπε. Ε, αυτά που είπε, τέλο, δεν σα πω τι είπε. <συγχαλή> ναι, δεν τον ακούω γιατί τον βαριέμαι λίγο. Καλά και έλα Έλα επειδή τώρα με το κορονοϊό και τέτοια δεν μπορούμε να χορεύσουμε και λίγο. Εγώ πώ θα χορέψω και ζόμπα τώρα. Δεν γίνεται, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο. Όχι. Τι χορεύει? Κι ζόμπα. Πάει καλά. Το κάνουμε λίγο το ρυθμό. Πάει καλά, ναι. Δηλαδή, έχω ένα παρτενέρ. Κάνω εγώ κουμποπούτσι. Ναι. Και αυτό ε, ανάλογα. Η γυναίκα κάνει και αυτό σε μένα. Έχετε στολή ή το κάνετε γυμνή. Κοίτα, ανάλογα με τι κάρτε. Α, παίζετε δηλαδή ανάλογα. Είστε νεαρό. Ναιαρό σα ακούω. Θα πω, υπάρχει θέμα σε αυτό το ζήτημα. Όχι, όχι. Όλε οι ηλικίε επιτρέπονται. Ναι, όχι. Δεν λέω το λεκιακό, ενώ επειδή είστε νεαρό, μήπω δεν έχετε θέμα ή το παίρνετε το χαπάκι. Όχι, όχι δεν το παίρνω ένα χαπάκι. Δεν το παίρνει. Τρώτε μέλη, καρίδια. Όχι, όχι, είμαι ο μόνο έτσι, δεν χρειάζομαι μέσα. Και ε, φάει καλού κακού να κρατά. Εδώ ξέρει πώ θα σου έρθει. Γιατί έτσι και ξέρει. Εγώ ξέρω, είμαι έμπειρο, χρόνια σε αυτό. <σχ> Ειδικά το κομπού, <σχ> το πάω, δύο γόνατα. Διο γόνατε. <σχ> ε, σε <σχ> ενημερώνα επηρεή δεν ήξερε. Οκ. Γεια σου <σχ> σύνδροσε. <σχ> Γεια σου <σχ> να είσαι καλά, πήγε πολύ πετυχημένα αυτό όλο. Δώσε χαιρετίματα στο αθήμιο. Θα το πω, γιατί και αυτό να πω. Με το κοντόπουλο σε αυτή την περίοδο, όταν okay. αδειάσει, όταν αδειάσει θα του πω. Καλή ανάλυση για την αστική δημοκρατία που έκανε. Αλλά α κάτι άλλο. Όταν βλέπω πώ λειτουργούν. Έκανα εγώ ανάλυση ε... για την αστική δημοκρατία. Στον ύπνο μου, μάλλον. Ε, τα αυτή που έκανε προηγουμένω. Άρα ε... Ο άλλο θα ήταν. Ε, Τέλο πάντων. Όποιο <laughs> από εσά την. Υπνοβατώ έκανε. καμιά φορά, υπνοβατώ και κάνω ανάλυση για την αστική δημοκρατία. <σχ> καμιά φορά σε αυτήν. Πάντω όταν βλέπω πώ λειτουργούν τα άλλα πολιτέγματα που δεν είναι αστικέ δημοκρατίε σε κράτη, με πιάνει τρόμο. Οπότε. Εντάξει, έως κάμια προσπάθεια είναι πως γίνεται καλύτερη. Όχι, πα, όχι, πλάκα κάνεις. Απλά, αφού παρακολουθείς, παρακολουθείς τα άλλα. Παρακολούθησε λίγο και την αστική δημοκρατία να δω αν θα και τα τσίσα μαζί, με τον δρόμο. Ωραία, συνεχίζουμε. Okay. Βεβαίω, πάμε, γεράμ. <ΣΣΣΣΣΣΣ> ατυχίες, αδερφοι, ατυχίες. Εμειδιάς περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι, τα άνοιξα νύχτα, με νοστό. <Ρι> αυτό το μαγαζί είχε θέματα εδώ από τον ηθοποιό τον Νικολαίδη. Είχε θέματα αυτό το μαγαζί, επειδή παίζει πολύ λέξη μαγαζί. Από χτες είναι η λέξη που διάλεξε ο Νίκος Παπάς μιλώντας με τον Μιονί, να περιγράψει το μέγαρο Μαξίμου. Το οποίο δεν τον ενοχλεί, το μέγαρο Μαξίμου να γίνονται δουλειέ. Αρκεί το μαγαζί να είναι κάπω ενίο και να μην τα κέρδη του ενό αντιστρατεύονε αντιστρατεύονται τα κέρδη του άλλου στο μαγαζί. Ειδήσει τώρα από την Ελληνική Αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μα. Του Μουνιού το πανηγύρι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό με όσα βλέπουν το φως της δημοσιοτητα. Σκάνδαλα επί σκανδάλων αποκαλύπτονται από τηλεφωνικές συνομιλίες αποδεικνύοντα ότι ο μόνος αθώος είναι ο πρωθυπουργό μας και σωτήρα ημών Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι στιγμή δεν έχει κυκλοφορήσει καμία συνομιλία που να τον εμπλέκει πράγμα που σημαίνει ότι είναι πεντακάθαρος. Μπράβο Κυριάκος! Αντίθετα, για τον άλλο τον ακατανόμαστο, π, τον πρόεδρο ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ, π, αποκαλύπτονται Σόδομα και Γόμορα. Με το συνεταιράκι του, τον Νίκο τον Παπά, π, είχαν στήσει φάμπρικα διαπλοκής με επιχειρηματίες και δικαστικά κυκλώματα. Ο Αλέξης Τσίπρας π, είναι έκθετος και υπόλογος στον ελληνικό λαό, δήλωσε τη τηλεοπτική πηγή από αυτές που προσφάτω χρηματοδοτήθηκαν. Εντόν η αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε δωροδοκία στενού συνεργάτη του. «Θα τους γαμίσω όλους, θα τους ξεκολιάσω, όλα τα μουνόπανα, θα γαμιλούν πατόκορφα, θα κλείσω φυλακή τα ξεκόλια», δήλωσε με το γνωστό μετριοπαθές ύφος του, ενώ θύμισε με νόημα ότι ο ίδιος είναι τσαντρικής σχολής και δε μασάει. Μετά την κατάργηση της κοινωνιολογίας και των καλλιτεχνικών, το Υπουργείο Παιδείας μελετά την κατάργηση της φαβορίτας από τα κεφάλια των μαθητών. «Η κόμη των μαθητών μας, δόλος δεν πρέπει να θυμίζει τεντιμπόιδες», δήλωσε ο Υπουργός μας Νίκη Κεραμέος. «Οι παραβάτες μαθητές τα κουρεύονται από την αστυνομία», πρόσθεσε ο μας πριν προβεί σε γονικλησίες μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών βρετε μου ο και καιρό κάθε μέρα, από το κακό στο χειρότερο κάθε μέρα με σκάφα πάνω στη μηχανή. Καταδύσει κάνει και φοράει σκάφανδρο Κράνο το λέμε όλοι υπόλοιπη. Μια μικρή λεπτομέρεια. Αυστονομικό είναι και δημοσιογράφω Μάτ. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ένα άλλο δημοσιογράφω, ο Νίκο ξιδάκι, ήταν και υπουργό, Συριζέο. Δεν έχει βγει τώρα βουλευτή, από ό,τι διαβάζω θα ασχοληθεί και με τα μέσα του κόμματο. Βγαίνει σήμερα το πρωί στο Ωμέγα και τον ρωτάνο πώ είναι λογικό. Το θέμα τη συζήτηση αυτέ τι μέρε είναι τα σκάνδαλη, σκανδαλογία. Ποιο έχει πάρει πιο πολλά. Ποιο μιλά οι επιχειρηματίε, τη λένε τηλεφωνικέ συνομιλίε και άλλα τέτοια. Υπότιτλοι λοιπόν, Authorwave για την συνομιλία Παπά Μυονή και βρίσκει ο Νίκο Σιδάκη, ο γνήσιο αριστερό και μοντέρνο άνθρωπο, ε, μια πολύ ωραία επιχειρηματολογία και πολύ επίκαιρη. Κύριε Ξιδάκη, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιο θέμα υπάρχει. Όπω δηλαδή, θέμα υπάρχει. Ο κύριος, ε, Να σα πω εγώ ποιο θέμα υπάρχει. Το ότι παρακολουθεί το παραγράφημα κυβέρνη... των τζαμάνιδων του Ασπίδα και τη ΕΡΕ Να. έχει σηκώσει κεφάλι με χαρακτηριστικά μπόλτον εξαγοράζοντα τα μίντια, εξαγοράζοντα. Εξαντλημένου πια δημοσιογράφους <συσίλυξε> αυτό, που λέω, τώρα. αυτό που λέω. Τι λέτε, Τζέι. Η δεν μιλάει, Ι, η, ο η, μιλάει Ι, η, για λομπέ. Η η για Η του τη δολοφονία Λαμπράκη τολμάει να μιλήσει για Έχει δημοκρατική μνήμη ο Ελληνικό Έχει δημοκρατική μνήμη. Ακόμα Ακόμα και με άλλα τέτοια. Πολύ ωραία αυτή η επισήμανση. Βεβαίω δεν απαντάει για το σήμερα. Θα μπορούσε κάποιο να τον κατηγορήσει ότι υπεκφεύγει και πηγαίνει στα δρόμενα τη δεξιά πριν 50, 60, 70, 80 χρόνια. Ωραία να τα θυμόμαστε αυτά τα δρόμενα. Μάλλον έχει ιστορική μνήμη ο λαό. Το θέμα όμω είναι ότι δεν απάντησε τελικά για τον Νίκο Παπα με όλο αυτό το σοου που έκανε. Δεύτερον, μεγάλο κομμάτι και συνέχεια αυτού του παρακράτου ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Του παρακράτου τη δεξιά. Ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παπαγγελόπουλο ήταν αρχιπράκτορα, αρχηγός τη ΕΙΠ επί Δεξιάς και μετά έγινε αριστερό και μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Ο Καμένο ήταν δεξιό. Δεξιότατο και ο μπουλή και λίγο μετά. Που ήταν όμω συνεργάστηκε άψογα και με τον Ικοξιδάκη και με την κυβέρνηση τη αριστερά. Η Παπακόστα και πάρα πολλοί άλλοι, κουντούρα που ήταν και βασιλική, βασιλικά. Οπότε έχει ε, το επιχείρημα όλο αυτό και η ιστορική αναδρομή στε, στερείται ε, ε, λογικής βάσεως. Πρέπει να ανανεωθούν λίγο τα επιχειρήματα, τουλάχιστον να έρθουν πιο κοντά στις τωρινές εποχές. Μην τη στη δεκαετία του 60, μπορούν να πάει στο 80 ή στο 90, αλλά μέρος δεύτερον. Έλα, καλέ τι κάνει. Έλα, μα που είμαι, εσύ που δεν μου βάλε την αφιέρωσή μου την Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει, δεν σου κρατάω κακία. Αυτό έλεγε. Έφεγε πιστόλα, ε. Πρόσεξε να δει. Η πλάκα, ποια είναι, ότι εγώ σου ζητάω για του ε, Σιριζέου, το don't speak ή το μη μιλά, δεν είναι απαραίτητο και τα σχετικά. Ε, μου φάνηκε πολύ ε... βαρετή η αφιέρωση, είναι για πε. Αλλά δεν πειράζει. Και γυρνάει και βγάζει αυτό το κολοσπότ που έβγαλε. Που δηλαδή από το δεν μιλά, περάσαμε στι παρλαπίπε. Δηλαδή, εντάξει το ξεφτύνετε. Ισχύει Έτσι. το ίδιο και χωρί το παρλά. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Βέβαια τον λατρεύω το θύμιο, έχει απασφαλίσει εδώ και λίγη ώρα πραγματικά. Ναι, Προστά ναι, δυσκολεύτηκε πολύ ο Θήμιος, ο, ο αιμονικός με το ΣΥΡΙΖΑ <laughs> Θήμιος δυσκολεύτηκε πολύ. Αυτό, τίποτα. Τον έχω λατρέψει σήμερα α, για άλλη μόνο, μια φορά. Αλλήμωνο, αλλήμωνο. Έλα, γεια. να λατρεύω κάθε μέρα. Φιλιά. Ε, δεν με γεια. Είσαι η Ελληνοφρένεια. Η ίδια, ναι. Λοιπόν, yeah. κοίτα να δεις. Προώ, λίγο έβαλε στον Παπανδρέου που έλεγε Εγώ είχα πολλού σκεπτικισμού. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση. Ή μπορεί να πει: Ήμουν σκεπτικιστή ή είχα αμφιβολίε. Δεν, δεν υπάρχει. Είχα σκεπτικισμούς». Αυτό. Τι δεν υπάρχει. Είδατε ποιο το λέει: Παπανδρέου, Γιώργο. Εντέρε, φίλε. I δηλαδή, know. έχουμε προσδοκίε είναι Το λέω εγώ. Περιμένει άλλα I και δεν know. θα τα πάρει. Λέμε ότι είναι η βαριά με βιομηχανία ο τουρισμό. Αποκλείε λέμε. Δεν είναι καμία βιομηχανία ο τουρισμό μα. Η πραγματική μα βαριά βιομηχανία απόστολε είναι. Η μαρκεία, να το πούμε. Η μαρκεία. Εντάξει και η μαρκεία, ναι. Αφού ψηφίζουμε όλα τα χρόνια, αυτού ψηφίζουμε και μαγειάζουμε στον κόσμο και όλας Και του παίρνουμε και την πουκκιά και του κρύβουμε και τα δάκτυλα και τα πόδια και όλα. Δεν το πήγαινα εκεί, αλλά οκ. οκ. Η βαριά με γεωμηχανία απόστολε είναι ο εφοπλισμό. Αυτή πήραν τα πρώτα δάνεια και κάναν τον πρώτο εμφύλιο. Ότι και καλά Είχαν δώσει πολλά στην Επανάσταση και μετά με τα πακέτα Μάρσαλ. Ο μοναδικό κλάδο ο οποίο ήταν ανεπτυγμένο, ακόμη και σήμερα, ήταν πάλι εφόπλιστε. Αυτοί πήραν τα πακέτα Μάρσαλ τι Αμερικάνικε επανορθώσεις Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε κάποια στιγμή τον Ονασί είναι ο πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Και τώρα να έχουμε μαρινάκιδε, βαραφούζιδε. Ορίστε, Ήτανε... Ήτανε... Ήτανε... κάποτε ήταν ένα Ονασί. Τώρα ο πλούτο Ή... μοιράστηκε. Ορίστε, ε, Νάτα. Ή... θα Ή... λέμε ότι είναι κάνει. ο κομμουνιστή ο Κυριάκο και έχει μοιράσει πλούτο σε πέντε 5, δεν πειράζει, δεν είναι ένα. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και βουλευτές πολλούς φοπλιστές, έχουμε, τι θέλω να πω, με κομπλιαρες, δεν μιλάς, με κομπλιαρες. Να μην σου μιλάω κιόλας, εκεί φτάσαμε, να μην σου μιλάω, Πρέπει να μου είμαι το διάολο. Καλαμίωρη Θα προτιμούσα να με λες ποιότητα, όπως ο Σιμίτης. Ποιότητα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το 2011 ή 2012, αν θυμάμαι καλά, στα Γιάννενα, φέραν στα πειραματικά σχολεία κάτι πασοκονεοδημοκράτε, εννοείται με ταλέντα, έτσι, με προσόντα, όχι δισματικά και μαθήκε. Κανονικότητα, η κανονικότητα του παρελθόντος τα Μπ... λέγαμε. Άγια, σούνται, αξιοκρατικά και έτσι. Του δώσαν ε, λοιπόν θέση εκεί με απόσπαση, πήραν απόσπαση μέχρι και σήμερα είναι εκεί. Μπράβο. Τα παιδιά αυτά. Και που θα έπρεπε να είναι, παιδιά... δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι ηλίθιο ο κόσμο και έστειλε το πασόκ σπίτι του, θα φύγει και ο κορμό, α πούμε. Μα και σπίτι μου, δεν καταλαβαίνω. Τα παιδιά αυτά τώρα κατά προτεραιότητα. Μετά σε όποιου σχολείο του όμω θέλουν, με άλλα τα μόρια και 50. Η γυναίκα μου με 20 μόρια που έχει συνδεθεί για όλη την Άνα, το παιδί το κάταργαμία, εγώ μία αυτή, οι κατάλαβε ώρε καταστάσει. Εκπλητικά του και έτσι. Ω, δεν κατάλαβα. Ε, δε, δε, το... Δεν πρέπει να δεθεί και εσύ με το παιδί σου. Τι είναι Άρα, το παιδί. Τη μάνα είναι Άρα, το παιδί μόνο. Άλλα. Τι σημαίνει τώρα, ο ένα είναι γαμπρό, ο άλλο είναι κόρη, ο άλλο είναι κόμμα, εκπαιδευτικών. Μιλάμε τώρα για πανεπιστήμια έτσι, αυτοί του φέραν. Ναι. Απλά φόρμα μου με το σχολιάσει. Είναι σχολιάσει. Επειδή είναι και δεν πήγε να γραφτεί τα κόμματα. Σύνακα, ομώευγαλη να ευρωθούμε. Ε, ε, ε, αυτά πληρώνεις. Όπως λέει και ο Παπαδόπλος, ε, ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα το βγει. Αλλά θα το πιω, σωστά. Πολύ σχολαστικά. Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Εδουλειέ περιορισμένε. Δηλαδή, άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι, τα άνοιξα νύχτα με ρωστό. Yeah, υπάρχουν οι αποκαλύψει για το ότι ο Πάνο Καμένο παρακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα, είχε ένα δικό του δίκτυο. Ο Αλέξη Τσίπρας είχε ένα άλλο δικό του δίκτυο, μάλλον το επίσημο, δεν ξέρουμε πιο ακριβώ ήταν πιο επίσημο. Σε αυτά τα πράγματα πάντα μπλέκονται τα επίσημα, τα ανεπίσημα. Και ήταν τόσο αγαπημένοι, ο ένα είχε για τον άλλον τα καλύτερα. Θυμόμαστε και τη δήλωση Καμένο ότι ο Τσίπρα ήταν ο καλύτερο πρωθυπουργό τη μεταπολίτευση, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι ισχύουν όλε αυτέ οι αποκαλύψει, ότι δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πρακτοριλίκ να το πούμε έτσι, παρόλα αυτά ένα τραγουδάκι μπορεί και να ταιριάζει στο κλίμα των ημέρων. Τον πραγματική με την καλή έδεια βέβαια. Είναι Ο άντρα που τα γεύεται τη γλίτ του κεράτου μέλη και γάλα γίνεται με την οικογενά του και καλή τη μάτι σε κουρά τα τέσσερα! Κράτα με να σε κρατώ! Όταν βγάλω τη σχολή, άμα μη βομαι πολύ, και για να παίρνω καλά! Κλάφ τα χαράλαμπε! Άεπο μισθό, μισθό, τα χαράλαμπε! πολλά! Ελευθερία, η θάνατος! Πάτρια ομοέρτε! Ασουβού! Πού είναι τι κάνει ο Θουβού Στην Αλλαμάννα στέλνει περήφανο χαιρετισμό Πως που μέρα εκείνη Που πρακτορές θα έχουμε Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα Εκείνη με μέρα σποναδί Δεν θα μας βλέπει το κρεβάτι Κανείς δεν θα κλείνει Μπάτι ο πάνω ήταν ένας μπούλης. Και, και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Ευχαριστώ. Λίγο νερό με Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια τη μεταβολή Τον Αλέξη τον Τζίπρα. Τι, τι, τρι, τρι, τρι κάπως έτσι τελειώνει ο στον των πρακτόρων από το Θανάση Βέγκο και ενβολιασμένος με τα ηχητικά που ακούσατε φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τρίτο μέρος του μα πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο γεια σας ναι. Δηλαδή έγινε, προσβλήθηκε και η δική σου αισθητική από το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπα, ποιε μένε του έχω. Ε, εντάξει, σωστό. Και εσύ, εσύ και όλα τα υπόλοιπα κανάλια τα οποία ανακαλύψαν το ΣΥΡΙΖΑ αφού έκαναν αυτό το σποτάκι. Γιατί ο κόσμο του κοιτούπανε, και εμεί κρυφό καμάρι, ναι, τα πιάνουμε, αλλά μη μα λέτε ότι τα πιάνουμε, γιατί τότε προσβάλλεται η αισθητική μα. Ναι, Δεν και... πάτε στε, διγεάλε. ακού, λέει, λέει, και ο λέει, και στου άλλου με τα 600 ευρώ. Ναι, ναι, ο Ευαγγελ... <Ρι> Ά, αυτή με 600 ευρώ πήρατε τα 840 χιλιάρια του Ευαγγελάτου. Άσε με τώρα, καλέ μου. Άσε με. <Ρι> το είδε το σποτάκι, έτσι τα λε, καλέ μου. <Ρι> το είδα, καλέ μου, το είδα το σποτάκι. <Ρι> το είδα, καλέ <Ρι> μου, το είδα, <Ρι> το <Ρι> καλέ μου. Αλλά ένα σποτάκι για του ιδιοκτήτε <Ρι> των μέσων ενημέρωση που κολοτρίβονταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε. Λέω, ρε παιδί μου τώρα, λέω. Γιατί είπε, Άντε μου στο διδιάολο και το είπε με σκόνη. Άντε μου στο διδιάολο και αυτή που δεν είδατε ότι δεν έβγαλε για του ιδιοκτήτε. Λέα. Απλά αυτή η φάση, με το... με τη φάση που έβαλε τώρα για το... τον Καμένο και τα λοιπά, δεν μα έκανε εντύπωση. Οι άλλοι γιατί δεν το παίζουν. Δηλαδή δεν το παίζει Σκάι και λοιπή τη γραμμή. Τι να παίξουν. Έχει μόνο Μέκα και παραπολιτικά την έχουν προμοτάρει τη φάση του Καμένο και όλο αυτό το. Και καλά το... Με τον παρακράτο και τον Καμένο και τη σκάτα για τον κουρτάκι και αυτά. Οι υπόλοιποι δεν παίζουν κανένα μπαλά. Θα, Θα έτυχε. Δεν ξέρω, μήπω σχολιόντουσαν με το GNTM. Ξέρω εγώ με το Master Set, τον νικητή αν έκανε δηλώσει. Ναι, μου κάνει εντύπωση βέβαια για το τέτοιο πραγματικά τώρα, δηλαδή που δεν το παίζει. Και ο δηλαδή Σκάι που παίζει φουλ uh, Μητσοτάκη να μην κάνει τέτοιο πόλεμο από εκεί Τι φοβούνται Το τον ανταγωνισμό α σούμε Πολύ περίεργο Θέλω να πω για αυτούς τους λακεύες της αστικής τάξης... ...που βγαίνουν και μιλάνε για έλλειψη δημοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση... ...για να αποκρύπτουν το κύριο. Ποιο ήταν το κύριο? Εκεί η εργατική τάξη έπαιξε τον ιστορικό της ρόλο... ...μαζί με το μεγαλύτερο πολιτικό όλων των εποχών, τον Λένιν... ...που κατάφερε και έκανε πολιτική και πράξη τη μαρξιστική θεωρία. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κομμουνί ο όρο κομμουνιστής είναι πολύ σημαντικός για την ύπαρξη του ανθρώπου oh, το βλέπω κομμουνίστρες Ακούσαμε και τον καπηλεύονται πάρα πολλοί τυχοδιώκτες και ειδικά τα τελευταία χρόνια να, ηγεμονία. Δεν, δεν ξέρω αν είμαι κομμουνίστρια αλλά κάθε στιγμή της ζωής μου προσπαθώ να γίνω και επίσης σε αντιβιαστολή λοιπόν με τη Σοβιετική Ένωση το σάπιο σύστημά τους, αυτό που κέρδισαν εκεί η παραγωγή, δουλειά για όλους δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία το σάπιο σύστημά τους διά της βίας, τα έχει αφαιρέσει όλα αυτά από το λαό. Γιατί και να νομοθετήσει, να χάνει ο άλλος τη δουλειά του ή να πληρώνεται με επιδόματα ή να κόβονται κονδύλια από την υγεία και την παιδεία είναι βία. Η βία λοιπόν ξεκινάει από το ίδιο το κράτος που εκπροσωπεί του Βάση διαλεκτικής λοιπόν Επειδή το σύστημά του σάπισε Και πάει την κοινωνία πίσω Δεν έχω Δεν... σταυρώσει κουβέντα Είσαι σίγουρα κουκοέ ε. Κατάλαβα, για πες Δεν μπορεί πλέον ούτε να ταΐσει Τον εργαζόμενο Όχι να του παρέχει αυτά τα περισσότερα που δικαιούται Γιατί κάθε εποχή Αλλάζουν και οι ανάγκες Όταν λοιπόν ένα σύστημα πάει την κοινωνία πίσω Και σαπί Συνεχίζει και μακροημερεύει. Όχι. Αυτός είναι ο στόχος όμως. Βάση διαλεκτικής λοιπόν το επόμενο σύστημα θα είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Είτε τους αρέσει... Δηλαδή συνεργασία Πασόκου-Κουέ, καλά καταλαβαίνω. Εντελώς λάθος, καταλαβαίνει. Ωραία.